Τα δαμάσκηνα και η σφεντόνα. Να σε μόρτη ορκωτός, παπούτσι μεταξωτό, χειροποίητο, καρφωτό. Μονοκόμματο, τέσσερις πόντους τακούνι και απανάμεσα τακούνι και σόλα να περνάει τζαβέ. Να συστημένος με μεσημεριάτικος στις καρέκλες σου τις τρει και από πάνω να βαράει γλύκες χαμομηλάτο ο ήλιο, Να έχει τσεπιάσει τα κουτσουράκια σου από βραδείς, καθαρή η κεφάλα, Στον παχύ καφέ σου, στο πρώτο πάτωμα του πακέτο σου Να σεριανάς στου διπλανούς που βροντολογιούνται με το τάβλι και να ακούσει και το παραμύθι πως τον φάγανε τον τάσο το Τζαφέρι Το παλιό θερίο της ομόνιας Το λοιπόν ο Τζαφέρις αδερφέ μου ήταν ίσα με έναν Δυο φορές έτσι από τα ελίκη να πούμε αδειάσει τον Πάγγιον για να πιει καφέ μόνος του Και τον δεν δίνει του ένα μαγαζί που τα αδειάζεις εύκολα Είχε κάνει τους φόνους του, τα σκληρά του, τις φυλακές του έχουν να πούμε εξετάσεις με άριστα και τον έχουνε στην ομόνια το νούμερο ένα. Το πεοτζαφέρι. Κόψε ψηλά το τουμπεκί και κάνει το αλογατάκι το ξύλινο. Ωραία τη γάζωνε και όλοι του τα να έχουν να πούμε την προστασία του. Ένα μεσημεράκι ξυπνάει τώρα πυγμένο ο τάσο και γουστάρει να φάει σκοταριά. Εντάξει, το παίρνει ποδαράτα ο δό και πάει στην αγορά στα γασάπικα εκεί που βαράγανε τις λουλούκες άμα είχαν σφαχτάρει κατημαδίσω καθώ καθώς πέντε φίλους χασαπάδες αγορίσους και χοντρούς. Μπαίνει το λοιπόν στο μαγαζί, αλλά είναι αργά. Και ο χασάπης έχει πάει για μάσες. Είναι μονάχα ο πιτσιρίς σου καταστήματος μέχρι 16 χρονό παιδάκι, που ρίχνει κουβάδες νερό να φασινάρει τα αίματα. Λέει ο τάσο μια σκοταριά ρε μπάσταρδε». Και πιάνει μια σκοταριά ο μικρό, αλλά καθώς ορμή γνωρίζουν το πρόσωπο και το είδο, του δίνει μια μάπα. Ο τζαφέρι τσαντίζει και τον πιάνει το άλλο. Εμένα ρε μου δίνει να φάω μπρελά? και τρεσάρει του μικρού δυο σφαλιάρε. Της δίνει και πισοπλατίζει να φύγει, καθώς ο παιδί είναι, άμα δε φάει και πέντε φούσκους πόσα μεγαλώσει. Το παιδί όμω είναι αλλιώτικο και το πιάνει η τρελάρα. Μαγκώνει το χασαπομάχαιρο, τρέχει πίσω του και του τυχόνει σαν νεφρά. Και κύριε, εκεί που τον έτριμε όλη να σου τον ο Τζαφέρης Όπερ δηλαδή, βρίσκεις τον πελάσιο από εκεί που δεν τον περιμένεις και σε τρώει ένα κοροϊδάκι δεκαεξάρικο, το οποίο δεν έχει ιδέα τι εστί κοντζά μου Λένε του Μιχάλη του Μπεχλιβάνη Και τ' ακούει και βύχει και πολύ ευχαριστιέται Καθώς ο τούτος ο Μιχάλης Μπορεί να είναι της μαγιάς αγόρι Αλλά με το σίδερο και με την κοφτή Παρτίδες δεν Όλοι οι πάντες που σουμάρουνε τύπο τη μπιστόλια και τύπο τη κάμες ένα, ο Στέφο ο Σκληρό, έχει φέρει και στυλέ το ταλιάνικο με σούστα. Κάνουνε το λοιπόν τη φτιάξη του στα και περνάνε για πολύ ζώρικοι στο πεζοδρόμιο. Ο μίχο ο Μπεχλιβάνη έχει τα χέρια του. Αδερφέ μου, κάντι χερούκλε, σαν φουρνόφτιαρα, και έτσι και σου φίξουνε γαστούκι, σου κάνουνε τιμούρι τα μπακέρα. Γερό σαδαμάλι και ψυχομένο, θερίω σωστό. Καμιά βολά δηλαδή έτσι για αγούστο αμουλάει και καμιά σφεντονιά διότι όσο να πούμε την παίζει καλά την ασφεντόνα από τον καιρό που ήταν επιτσιρής και σου βαράει καμινάδα σαν πενήντα μέτρα αλλά σιδερένιο όργανο δεν έπιασε ποτέ του και κάτι τραβηχτικές που είχε με σιδερά του τις κανόνισε με τα χέρια του και βγήκε αλφαδιασμένος και κύριο. Και το λοιπόν πως <ΣΣ> Τον σέβεται η πιάτσα, του Μιχάλη, του Μπικλιβάνη και τον σέβεται και παραπάνω, γιατί δεν την πίνει. Παρέα μου, ποιον θέλεις. Τρέλες ό,τι γουστάρεις, αλλά και τέτοια, κομμένη. Δεν το γουστάρω, ρε, μόρτες, πώς να γίνει. Θέλετε να φάω ποτήρια, να φάω. Θέλετε να σπάσουμε πόρτες, να σπάσουμε. Αλλά ναρκωτικά δεν τα τραβάει ο οργανισμός μου. Και μη μου κολλάτε, διότι θα τραβηχτούμε Και δεν κάνει να χαλάσουμε καρδιές για να παλιό τσιγαρλίκι <Κι> Έχει το κόμμα του ο Μίχος Και έχει και το κόμμα του ο Γιάκωμος από τη Σύρα Καλός μάγκας που ξεκίνησε λουκουμάτος από τα κανελάτα τα νηφόρια Να έρθει στη χοντρή πιάτσα να κάνει παιχνίδι Ήρθε βραχνός Τον ζυγιάσανε σαλαύρι Και δεν του δώκανε σημασία η μένη. Ο Γιάκωμος έκανε την κορόιδα να πούμε Μέχρι που μια μέρα στο ρέμα του Κότη Κάνανε σκοποβολή τα παιδιά είχαν πιει κάτι ποτήρια Και γουστάρανε και αυτός καθότανε Και τα σεριάνη Λέει το λοιπόν Ρε φίλη να ρίξω κι εγώ Πέσανε στο χαχανιτό οι άλλοι Δεν κάνει μην το πιάνεις Μη τζίζρε. Το παίρνει ο Γιάκωμος Είχε μέσα έξι δαμάσκηνα του τον Γκόλτς, Λέει Κι ο το δεντράκι έχει έξι μπουμπούκια Θα δοκιμάσω <Κι> Του πετάνε σιγά τις σφίγκες Αμήν ορφανά τα σφικάκια <Κι> Τραβάει <Κι> dan, dan, dan, Έξι καβαλιτές Και τα ρίχνει και τα έξι μπουμπούκια Στρώμα <Κι> Μένουν εξαιρεί οι μόρτες με, καμαρώνει αυτός Ε κάτι ξέρουμε και εμείς Που να στείλουμε τα δαμάσκηνα να τα κάνουν κομπόστα Και βάζει μια μπουκάλα ούζο, να την πιούνε για το ψηλιάτικο Και από εκείνη την ώρα Να και πάνω τα χαρτιά του Κυκλοφοράνε το φεϊκβολάνε συμπιάτσα. Ένα χέρι αδερφάκι Χρυσό κύπελο. Και προβιβάζει το Γιάκο μου στους ανώτερους Περάστηκε να σας ξεσχωνήσουμε Τέτοια μέχρι που έφτασε εκεί που έφτασε Να νιτσιρήμπες Με κόμμα δικό του Και να τα παίρνεις αγκύριος Από όλες τις γωνίες του πενταγόνου Πολλές είναι οι κλίκες μέσω ταράφια Αλλά βλέπεις έχει και η καθεμιά το πόστο της «Και κανένας δεν πειράζει τον άλλονε, εξών και κανένα δεν πειραζει τον αλλονε εξων και πεσουνε δυο βαργεις στο ιδιο πιατακι δυο καρπουζα ειναι ιδια δεν χωρανε το λέει και ο λόγος. «Και τώρα μέσα στην πιάτσα κυκλοφοράνε δυο καρπούζα, ο μήχος και ο Γιάκουμος. Και τα πράγματα δεν πηγαίνανε καθόλου πριμάτα, αφού ο Ζωνάνε θα πλακώσει να πούμε και αφορμή να ξιστούνε ντουβάρια». Σοφάκι τη λένε την αφορμή κι είναι ένα κοριτσάκι από το Ηράκλειο Κρήτης Αλλά κάτι Αθηνών να πούμε Ο καλής η δουλειά της Και πολύ τζιμανό κόριτσο, Να κάνει μπράφ στον κεζί Και να σου ρίχνει γέρο. Και στιτό πρόσωπο Με τη γούνα της Με τα τζοβαέρια της Με τον αέρα της Δεν την κόβει καθόλου για τα ραφίσα Μάλλον μανταμίτσα την περνά Και πέφτει στο σεβασμό έχει τώρα και το σοφάκι το κουσούρι του. Τα παίζει. Έμπαινε στις λέσχες, κουμκάν των πεντακοσίων, πόκα χοντρή μέχρι μάτς που λέει ο λόγος. Και επειδή έπεφτε όλο τα τζίνια έβγαινε καθαρή, δεν τη έμενε τάλαρο, αλλά λόγω που τραβιότανε με ένα πλοίαρχο δικό του καράβι, όλο και ήτανε ματσομένοι και τόρυχνε στην παλαβή. Λαχαίνει όμως ο πλοίαρχος να ταξιδεύει. Και τότε το σοφάκι τρώει τις δεκα μέρες όλο τον τεπόζιτο που της αφήνει για πέντε μήνους και βγαίνει στη γύρα. Έρχεται στο ίσο με άνθρωπο που τα παίρνει και τα φέρνει να τα κουμπίσει στο Τζόι και Έγραφε και ο πλοίαρχος με τον καζάδικο που αρμένιζε «Αγάπη μου» και έστελνε κάτι πρασινάκι αμερικάνικα, έκανε χαρές η Σοφία και δύο μέρες του βάσταγε χαρακτήρα. Την τρίτη λύγιζε στον τεραπαριστό και του την ξανάφτιανε. Και μέσα στις λέσχες μανταμίτσα και μανταμίτσα τη τα παίρνανε και όλοι θέλανε να περπατήσουν μαζί της, καθώς όνοι του καλό καλόγωμενάκι και γλυκοπύρουν. Και ένα βραδάκι που τα έχει χάσει μέχρι στρίφωμα Λέει γλυκά ο Μίχος <Κι> Να σας δανείσω εγώ ένα χιλιάρικο μανταμίτσα Παίρνει το χιλιάρικο η μικρή Φυσάει βοριαδάκι πάνω σε δύο ριγάδες που είχε Της το και ξαναμένει ταψία αδιανό Και απάνω στάδια κάνει το ο Γιάκομο. Γουστάρετε κανένα δυο χιλιάρικα κι άμα ευκολύνεστε. Κακιά η κουβέντα, διότι αφού ήταν του καπρότο ο μύχο, πώ πετάχτηκε στη μέση ο Συριανό. Λόγω όμω που δεν έχουν κανένα σου σπαρτίδα ανοιχτή, Πέφτουνε τα παιδιά και δεν κάνει, δεν είναι προσβολή. Σβήνει το βερεσεδάκι Αλλά μένει μουτζούρα από τη Γomolàστιχα. Και λέει ο Μίχος «Θα του δώσω σφαλιάρα και δε θα βρίσκει και ο παπάς να θάψει» <Κουσίλια> Την παίρνει τηλέγραφο την άλλη μέρα την κουβέντα ο Συριανός και δαγκώνεται θα του το φυτέψω το δαμάσκηνο εδώ στο δόξα Ανάμεσα στα δυο φρύδια κάνει ξέρα Καθώς ο πολύ μου κάνει τελευταία τον ταρζάν και δε Αλλά και πάλι λόγο να πούμε που η σημερινή εποχή δεν είναι καιρός για χόντρο σκηνή Διότι και αυστηρία ασνομία δεν γίνεται τίποτα Αλλά μένουν οι μόρτες αμφότεροι στο αχώνευτο Να έρθει ώρα να πληρωθούν οι δόσεις Το σοφάκι στο μεταξύ όλο και τα χάνει, έχει πέσει σε ένα ζωέμπορα λαμιώτη και του τρώει τα βουβάλια, έχει πέσει σε ένα νεφάμπρικα έπιπλα και τρώει του σκελετούς έχει πέσει σε ένα κύριο με μονό τζάμι στο μάτι και του τρώει τα σπλάχνα, δεν είναι κορόιδο να κάνει πορεία με μόρτε απένταρου, που χιτάνει το κονόμι στο παράνομο. Χάνει, πληρώνει, φεύγει, ω ένα βράδυ δεν ξέρω πώ γίνεται φλωμέα από την κίνια και βγάζει το στενάχωρο. Το ακουμπάω για πέντε χιλιάδες Είναι μια πέτρα μπριγιάντη, ροβίθη. Το παίρνει ο Γιάκωμος, τα αρέσει Έχει το πλάνο του Και δίνει χιλιάδες πέντε Το σοφάκι του επιστρέφει Επιτόπου τις δύο τα δανικά, Χάνει τα αρέσα και καλή νύχτα τώρα και τούτο το δαχτυλίδι να το έχει φέρει από το Ρότερντάμ ο καπετάνιος της και απάνω στις δύο μέρες που το έδωσε να σου τον τον να έρθει κατά από ήλιο και εμπεύα και να πέσει στο ζαχαρωμένο χαλβά και επειδή να πούμε το δαχτυλίδι το έχει ένα είδος σημαδιακό της αγάπης να πούμε δεν το βλέπει και στριτζώνεται ρε Σοφία το δαχτυλίδι σου με λιτζανιά η Σοφία βρίσκει το δικαιολογητικό το έχω στο χρυσοχώ να στερεώσει την πέτρα Σηκώνεται τα απογευματάκια Και πάει και βρίσκει το Γιάκομο. Έτσι κι αλλιώς Ο Γιάκωμος Συριανάκι ξυπνώ το κάνει το σχέδιο Άμα δεν την ψήσει τώρα Δεν την ψήνει ποτέ Διότι ως γκόμενα λούξ να πούμε Δεν τον προσέξει με το ομαλό Τις ρίχνει λοιπόν το σφόλ Θα στο δόκο το έχω Αλλά έτσι και σαλπάριο πλήρχος Ήρθες μαζί μου να πατσίσουμε Είπε να του δώσει σφαλιάρα το σοφάκι Έλα όμως που έμενε ανοιχτή στο ταμείο Και δίνει το λόγο της Έτσι και το ξαναπάρει η θάλασσα έχεις Παίρνει το δαχτυλίδι, κάνει τη δουλειά της Στις 15 μέρες απάνου, Σάλπα τον καζάδικο για το άντεν Εντάξει Σοφία Το καμάρι του Συριανού δεν έχει τέρμα Καθώς όλα τα τζίνια έχουν πέσει να φάνε το πρόσωπο Και όλοι ρίχνονται στην απόξω και αυτός κέρδισε και έριξε στην Και τους έξυπνους και τους ωραίους και τους παραλίδε. Την κάνει μόστρα λοιπόν όπου πάνε Τα χαλάει έξυπνα και φαίνεται μέγας Ο Μίχος ο Το πήρε το πράγμα πολύ σοβαρή Ακούσε εκεί να τυφάει τη, τη γυναίκα Αυτό το κορόιδο το ξεχυρισμένο και επειδή να πούμε είναι και προσωπική προσβολή υπόθεση Βάζει τα παιδιά να παρακολουθήσουν Έρχεται ο Σωτήρης ο Κέρκυρας και του δίνει αναφορά Η γκόμενα έχει ένα σπιτάκι μονοκατοικία Νέα κυψέλη Και εκεί πέρα κάνουνε ρεμίζα το βράδυ Μπήκε σε ένα ταξί ο Μίχος Το είδε το σπίτι Και απέναντι καταπέναντι είναι ένα ταβερνάκι Με βαρέλια παλιό κόψιμο Το είχε ένας παριανός Παίρνει λοιπόν τα παιδιά κάθε βραδάκι ο μήχο τι στείνουνε στην ταβέρνα Ψιλοπίνουνε τις ρετσίνες τους κουρδίζουνε τις χιθάρες τους Και κανά δυο κοκοράκια καλύφωνα Μολάνε τα παθητικά τους Και λένε ώρες ολόκληρες καρσί Στο παραθύρι του σοφάκι Ο Ουσυριανός ακούει μια Ακούει δυο, ακούει πέντε Ψηλιάζεται Στείνεται λοιπόν πίσω από την κλειστή γρήλια Και κόβει ποιο είναι ο που κάνει Καντάδα συγκόμενα και το δεύτερο βράδυ να σου και γράφει τη μάπα του το Ατογκεράτα Λόγο, όμως που αυτός είναι τύρος ο παιχνίδι Και ο άλλος τέρτσος δεν κάνει πραξικόπημα Τον αφήνει να λέει και αυτός γλεντάει το πρόσωπο Άσχετο αν η Σοφία το σιχαίνεται και θέλει να τον κάνει απολυτήριο Για την ώρα κερδίζει 20 πόδους Το μύχο τον τρώνε πράσινες δεντρογαλιές από τη ύλες και επειδή αφορμή δεν γίνεται να του κόψει τον αφαλό, κάνει άλλο σχέδιο. Τα πίνει δηλαδή, και όποιο πίνει πολύ πρέπει να βγάλει και καμπό σου. Απάνω λοιπόν σε αυτή τη φτιάξη, βρίσκει ο Μπεχλιβάνη στον κόλπο του, και πάει και βγάζει κάθε λίγο ότι του περισσεύει από πιόμα κάτω ακριβώ από το παράθυρο τη σοφία. Μια, δυο, δέκα βολές το έχει σημειώσει ο Συριανό και καταλαβαίνει ότι του γίνεται προσβολή στο ατομό του. Και φωνάζει δυνατά την περέτρια. Παγιένει ένα απίσχυρα σε αυτόν που έρχεται εδώ από κάτω Και μας αρωματίζει το παράθυρο Ότι θα βγω να το σανιδώσω Βγαίνει η γρια αγριά γυναίκα Και το λέει του Μίχου Και της κάνει Αιχά σου Ο Μίχος Εφώ να πούμε ο Γιάκωμος τι μπορεί να κάνει, βγαίνει ο ίδιος. Ρε του λέει δεν πας παρακάτου προς ψηλού σου. Ο Μίχος κάνει ότι δεν τον εγνώρισες στο μισοσκόταδο και του μιλάει καλή κατζαράκια. Με σχορά τα λα μου ήρθε. Πάνω στο λόγο κάτι λέει ο Ιριανός και κάνει να βγάλει τον πιστόλι, το έχει στη τσέπη. Αλλά ο μπεχλιβάνης είναι πολύ σβέλτος και προλαβαίνει να του δώσει τη σφαλιάρα. Ζαλίζεται με την πρώτη, τρώει πέντε καβαλιτές και γίνεται ο μόρτης λες και τον τζίμπησε με λύση. Κάμερες έκανε στο κρεβάτι ο Γιάκωμος και άμα κατέβηκε στην ομόνια Τον πήρανε στο Μεζέ Ώσπου το πράμα δεν σηκώνε άλλο Και έκανε δήλωση Θα τον φωνάξω να μετρηθούμε σαν άντρες με τα σίδερα Φεύγουνε τρεις δικοί του Πάνε και βρίσκουνε τον Μιχάλη Έτσι κι έτσι είπε ο μας. Ο Μπεχλιβάνης δεν σηκώνει να πει όχι Καθώς γίνεται πια ρεζίλη στο σύνολο Μάλιστα λέει και το κανονίζουμε να πούμε μεθάβριο σε δύο μέρες Έξω από το μενίδι, με πιστόλια πιο θα φάει, τον άλλον. Καλή η δουλειά, και α ρίξουμε από μια σφαίρα πρώτα, μετά άλλη μια και μετά τρίτη βολά. Τα σίδερα θα έχουν από ένα δαμάσκινο και θα τα γεμίζουν τα παιδιά. Μονομαχία κανονική λέγεται αυτή στον καλό κόσμο. Στου μόρτε λέγεται καθαρίζω. Ωραία, καλά μπήκανε οι όροι, αλλά πέφτουνε τα παιδιά του Μιχάλη από κοντά. Αμάν θα σε φάει. Γιατί ρε, παιδιά, Λες γιατί η μόρτη μου, αμέσι δεν έχει πιάσει σίδερο στα χέρια σου και αυτός σκόβει τρίχα από εδώ στο σκαραμάγκα. Ε, και τι να γίνει, θα πα τζάμπα. Τζάμπα ξετζάμπα, μια ζωή την έχουμε, τη χρωστάμε, πώ θα τα βολέψουμε με τον άτιμο, να μα φάει χίλιε βολέ ο Συριανό. Έτσι έγραφε Για προπόνηση του δίνουνε και ένα πιστόλι την άλλη μέρα Και τον στείνουνε να μάθει σκοποβολή Μαθαίνει σκοποβολή σε μια μέρα Τρίχες <Κι> Από βραδίες γλεντάει σίγουρος ο Συριανός Και γλεντάει τη μαύρη ο Μίχος. Έχει δώσει και τα καλά του ρούχα στην οικοκυρά του Τα μπλένα του τα καθαρίσει με τσουένι Καθώς πρέπει να ποθάνει κι ο Σκύριος Τα τρώει όλα μέχρι φράγκο Μόνο του φώτη του σοφέρ τα γόη δεν έφαγε Λένε και οι δικοί του λυπητερά τραγούδια Πίνουνε κάτι γάλατα τα τελευταία του Στο Ολύμπια στην Ομόνια, Και φεύγουνε για τον τόπο της μονομαχίας Ο Γιάκωμος πάλι είναι χαρά χαρούμενος Θα καθαρίσουμε επιτέλους με αυτόν ε, τον κερατά Ξέρει τη δουλειά Πολύ δεν του χρειάζεται και τα τρώει έξυπνα και γελαστά. Πίνει και καφέ ψύχρεμο Ρίχνει και ένα κονιάκ για τα γιάζια τα πρωινά Έχει τα του και μπαίνει και αυτός σουλιάκου το ταξί με τους ανθρώπους του τον λυπούνται συμπιάτσα το μίχο Για δε ρε ο παιδί να πάει από κατούριμα, Λέει και ο ίδιος για δε τι κοροϊδίστηκα θα πεθάνω πρωί πρωί Φτάνουνε καμιά βολάκι που ορίσανε Κατεβαίνουνε Βλέπουνε το ταξί το άλλο που ορίχεται, Τον αγκαλιάζουνε τα παιδιά Και δεν το χωνέυει που θα πεθάνει με το ξημέρωμα ο μάγκας Λένε καλημέρα όλοι μαζί <ΣΣΣΣ> Δίνουνε τα χέρια Γεμίζουνε από ένα δαμάσκηνο τα πιστόλια Και τους κάνει κουβέντα ο κουμανταδόρος <ΣΣΣ> Θα ξανοίξετε Εσεί εκείνο το δέντρο, εσεί το άλλο και θα ρίξεις από μία. Δεν έχει άλλο δαμάσκινο το πιστόλι. Όποιο πέσει, έπεσε. Αλλιώ έρχονται τα παιδιά, μα τα δίνετε και ξαναγεμίζουμε. Να μαλώσετε όχι σαν τζογλάνια, σαν γκύρι. Το Γιάκομο το συμφέρει, καθώ ον δυνατό τον πιστόλι θα πετύχει και με τη μία. Το μίχο το συμφέρει, καθώ ον να ξαναγεμίσουνε και με το δέντρο, μπορεί να ξεφύγει. Ο κανόνας είναι να τα βγάλουνε Και όποιος φάει τον άλλο Αλλά εδώ πέρα τώρα μπήκανε συμφωνίες Και δε σηκώνει αλλαγέ. Εντάξει Παίρνουνε τα πιστόλια ξανίγονται Και μέσα του βράζει ο μπεχλιβάνης Που πάει ασφάξιμος στο τζάμπα Φτάνουνε στα δέντρα Γυρίζει ξαφνικά ο Συριανός Μπαμ ρίχνει πρώτος Τώρα θες το κονιάκ Θες ξέρω ότι δεν τον παίρνει Μόνο που περνάει βιν, η σφαίρα από τα αυτιά του μύχου. Κι έχει τώρα ένα δαμάσκηνο ο Μίχος και κανένα ο Συριανός Όπου ξαφνικά τρελαίνεται ο Μίχος Πετάει μακριά το πιστόλι και βγάζει την ασφεντόνα Ξανέξου μπαγάσα και σέφαγα Τι κάνεις εκεί Με το τι κάνεις εκεί έχει βάλει την πέτρα και την έχει σφίξει κιόλας Και η πέτρα το βρίσκει στον κούτελο το Ιάκουμο και το ρίχνει Με το που πέφτει σαλτάρι σαν ζαρκάδιο επεκλειβάνης και το σηκώνει όρθιο εσύ μετά τα δαμάσκηνα κι εγώ με την Ασφεντώνα Καθένας με το όπλο του έτσι Μέσα σε εκείνα τα χέρια που είναι σαν κουπιά Τι να πει ο Ιάκκουμος Έχει θολώσει από την πετριά Κάνει μπράκλα κερδί Θες να ξαναρίξεις και να ξαναπιάσω την Ασφεντώνα Όχι αδερφάκι με κέρδισες έτσι τελείωσε η μονομαχία να πούμε Και δήλωσε υποταγή ο Γιάκωμος ο Συριανός Στο μήκο τον Μπεχλιβάνη Και το λένε ακόμα και σήμερα παράδειγμα συμμαγιά Γιατί βλέπεις δεν ξέρνε τι φτιάξει του Γολιάθ με τον Δαβίδ Πού να την ξέρνε Σ' άμα έχει πάει και κανένας σου στο σχολείο Νίκου Τσιφόρου τα παιδιά της πιάτσας Από τις εκδόσεις Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικές τήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασχετάς.